Η αυξανόμενη προλεταριοποίηση των σημερινών ανθρώπων και ο αυξανόμενος σχηματισμός μαζών είναι δύο πλευρές του ίδιου και του αυτού φαινομένου. Ο φασισμός προσπαθεί να οργανώσει τις νεοδημιούργητες προλεταριοποιημένες μάζες χωρίς να θίξει τις σχέσεις ιδιοκτησίας προς την άρση των οποίων αυτές οθούν. Η επαγγελία του είναι να βρουν οι μάζες ένα τρόπο έκφρασης χωρίς καθόλου να βρουν το δίκαιο τους. Οι μάζες έχουν το δικαίωμα της αλλαγής των σχέσεων ιδιοκτησίας. Ο φασισμός προσπαθεί να τους δώσει μια έκφραση με τη διατήρηση των σχέσεων αυτών. Ο φασισμός, κατά συνέπεια, καταλήγει στην αισθητικοποίηση της πολιτικής ζωής. Στον διασμό των μαζών, τις οποίες εξανδραποδίζει με τη λατρεία ενός φύρερ, αντιστοιχεί ο βιασμό ενός μηχανισμού που υποτάσσει στην παραγωγή λατρευτικών αξιών. Όλες οι προσπάθειες για την αισθητικοποίηση της πολιτικής κορυφώνονται σε ένα σημείο. Το σημείο αυτό είναι ο πόλεμος. Ο πόλεμος και μόνο ο πόλεμος παρέχει τη δυνατότητα να δοθεί σε μαζικά κινήματα με γης ένα σκοπός χωρίς ταυτόχρονα να θυγούν, οι κατεστημένες σχέσεις ιδιοκτησίας. Αυτή είναι η πολιτική διατύπωση τούτη τη κατάσταση. Απ' την πλευρά τη τεχνικής, διατυπώνεται με τον ακόλουθο τρόπο. Μόνον ο πόλεμο παρέχει τη δυνατότητα να επιστρατευτούν όλα τα τεχνικά μέσα του παρόντο, χωρίς να θυγούν οι σχέσει ιδιοκτησία. Όταν η φυσική αξιοποίηση των παραγωγικών παρεμποδίζεται από τις κατεστημένες σχέσεις ιδιοκτησίας, τότε η αύξηση των τεχνικών μέσων, των ρυθμών, των ενεργειακών πηγών, οθεί προς μια αφύσικη αξιοποίηση. Την αφύσικη αυτή αξιοποίηση την βρίσκει με τον πόλεμο, που με τις καταστροφές του αποδεικνύει πως η κοινωνία δεν ήταν αρκετά όρημη για να κάνει οργανώτη στην τεχνική, πως η τεχνική δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη για να δαμάσει τις στοιχειακές δυνάμεις της κοινωνίας. Τα φρικιαστικά χαρακτηριστικά του υπεριαλιστικού Πολέμου καθορίζονται από τη διάσταση ανάμεσα στα τεράστια παραγωγικά μέσα και την ανεπαρκή αξιοποίησή τους στη διαδικασία της παραγωγής, με άλλα λόγια, από την ανεργία και την έλλειψη αγορών. Ο Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος είναι μια εξέγερση της τεχνικής, που επιβάλλει στο ανθρώπινο υλικό τις απαιτήσει εκείνες που η κοινωνία δεν θέλει σε να θέσει στο φυσικό υλικό. Αντί να αλλάζει την κήτη των ποταμών, οδηγεί το ανθρώπινο ποτάμι στην κήτη των χαρακώματων. Αντί να σπέρνει σπόρο με τα αεροπλάνα της, σπέρνει εμπριστικές βόμβες πάνω από τις πόλεις και με τον πόλεμο των αερίων βρήκε ένα μέσο να καταργήσει με καινούριο τρόπο την αύρα. Fiat ΆΡΣ ΠΕΡΕΑΤ mundus. «Να γίνει τέχνη και ασχαθεί ο κόσμος», λέει ο φασισμός. Και περιμένει, όπως διακυρίσει ο Μαρινέτη, πως ο πόλεμος θα ικανοποιήσει καλλιτεχνικά τον καινούργιο τρόπο αισθητηριακής αντίληψης που δημιούργησε η τεχνική. Αυτή είναι προφανώς η τελείωση του δόγματος «Η τέχνη για την τέχνη». Η ανθρωπότητα, που κάποτε ήταν κατά τον Όμηρο θέαμα για τους θεούς του Ολύμπου, έχει γίνει τώρα θέαμα για τον εαυτό της. Η αλωτρίωσή της έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που την κάνει να βιώνει την ίδια της την καταστροφή σαν αισθητική απόλαυση πρώτου μεγέθους. Έτσι έχουν τα πράγματα με την αισθητικοποίηση της πολιτικής που καλλιεργεί ο φασισμός. Ο κομμουνισμός του απαντά με την πολιτικοποίηση της τέχνης. Τον Αύγουστο του 1993 και ενώ η κλεψίδρα είχε μόλις αναστραφεί αποφάσισα να γράψω ένα κείμενο με τίτλο «Καριοτάκις και ηρωνία». Όταν τρία χρόνια αργότερα μου φάνηκε σκόπιμο να το δημοσιεύσω το συνόδεψα με μία κάπως εκτενή διευκρίνηση που νομίζω ότι και τώρα που θα το αξιοποιήσω εδώ συνεχίζοντας, προεκτείνοντας τις εκπομπές για τον Άγρα που προηγήθηκαν έχει τη θέση της Η εκτενής αυτή διευκρίνηση έλεγε τα εξή περίπου Θέματα του τύπου ο Καρκαβίτσας και η ηχθείο η απουσία της Ινδικής Κανάβεως από την ποιήση του Γιώργου Σεφέρη. Φτάρνισμα άπαξ, στοιχείο και κλπ. Είναι συνήθιοι και στην απεριόριστη ελευθερία που παρέχουν οφείλουμε τη μόνη βαριά βιομηχανία που διαθέτουμε. Την παραγωγή μεταπτυχιακών, διδακτορικών, μονογραφιών και δοκιμίων για λογοτεχνικά περιοδικά τον οποίον ούδο άνεμο στρέφει τα φύλλα, όπως θα έλεγε ο Ροίδης. Οφείλω κατά συνέπεια να απολογηθώ. Μολονότι ο τίτλος «Καριωτάκης και ηρωνία» είναι τελείως ηλίθιος, ο συνδυασμός των όρων «Καριωτάκης και ηρωνία» δεν στερείται ολοσδιόλου νοήματος. Επιπλέον, αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους τα όρια της υγής, ενδέχεται να παρουσιάζει και ενδιαφέρον ευρύτερο του επιβεβλουένου, του πυρού δαίμονες της πρωτοτυπίας και ψηλά τον καθηγητή μας να διασκεδάσει. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για μένα η πραγμάτευση αυτού του θέματος είναι ότι εκ των υστέρων ανακάλυψα πως είχε προκύψει το πρώτο κεφάλαιο Ένος βιβλίου με θέμα ή πρόσχημα τον Καριωτάκη. Δημοσιεύοντας λοιπόν αυτό το πρώτο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου, ένα κείμενο περί μεθόδου ας πούμε, δράτω με τις ευκαιρία να περιγράψω εν συντομία το βιβλίο που ονειρεύτηκα στους αντίποδες της γενικευμένης διάθεσης να μετατρέπεται σε κριτική εργασία, δηλαδή να αυτοπροτείνεται ως άλοθη για την ομογενοποίηση του γούστου, ένα συμπίλημα αυτονοήτων. Πρόκειται για βιβλίο που μάλλον δεν θα μεθοδευτεί ποτέ. Ένα βιβλίο κυκλικό κατ' ουσίαν. Πώς το φαντάστηκα. Φαντάστηκα το εξή: Παροδώντας κάθε φορά έναν από τους κοινού τόπους και τίτλους των άφθονων μελετών επί του θέματος, θα ξύλωνα, ας πούμε, το εκάστοτε αυτονόητο, και θα απελευθέρωνα μια προσέγγιση διαφορετική, όχι όμως και τυχαία. Θα ήταν σαν να έτεινα κάθε φορά από διαφορετικό σημείο της περιφέρειας προς το ίδιο πάντοτε κέντρο. Σιγά σιγά βέβαια, κατέληξα να δω ότι η κατεξοχήν παροδία ήταν η ίδια η κυκλική δομή. Έμοιαζε να αντιστρέφει την έμμονη ιδέα μου πως είχα να κάνω με έναν περιφραγμένο τόπο το σημείο όπου κάτι επισήμως αποσιωπήθηκε και θυσιάστηκε προκειμένου να συγκροτηθεί μια καθησυχαστική εκδοχή του και του ιδίου και της ποιήσης εν συνόλου. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, διάλεξα το σημείο Καριωτάκης. Αφενό είναι το κατεξοχήν σημείο όπου κάτι αποσιωπήθηκε και αποπέμφθηκε. Κανένας άλλος σύγχρονο Έλληνας ποιητής δεν φέρει αυτό το βάρος. Κυρίως επειδή, στην περίπτωση του καβάφη, όπου θα μπορούσαμε να διαγνώσουμε κάτι παρόμοιο, ο λήθος εν τέλει μετακινήθηκε. Κάτι όμως λέει αυτό. Λέει πως ο Καριωτάκης ήταν το σημείο όπου η ισορροπία ήταν ευσταθής, δηλαδή η αντίφαση ενυπήρχε. Κανένας άλλο σύγχρονος Έλληνας ποιητή δεν διαλύθηκε τόσο αποτελεσματικά σε βιογραφικά μελοδράματα, τι αναγνώσει φιλολογίζουσες μορολογίες και άγνοια οποιασδήποτε προβληματικής περιφόρμας. Αφετέρου, ο ίδιος ο Καριωτάκης μοιάζει να αναχώνευσε στο έργο του μια ηρωνική αποδοχή του ρόλου του ως αποδιοπομπαίου μόλον ότι θα ήταν πρόωρο να πούμε ότι τελετούργησε την αποπομπή και τον εξυλασμό μόνος του. Στο σχέδιο του βιβλίου, ευδιάγνωστη είναι μια συνθήκη εκκρεμότητα, Μια διαρκής επερώτηση και μετατόπιση κάθε συμπεράσματος. Και αυτή η συνθήκη, κατά την απόψή μου, αντιγράφει τη βαθιά ηρωνική συνθήκη του ίδιου του αντικειμένου του βιβλίου. Γι' αυτό μου φάνηκε σωστό το βιβλίο να ξεκινά από το πιο θεωρητικό και δίσβατο θέμα. Από το τελευταίο, ας πούμε, κεφάλαιο του βιβλίου, σαν να ήταν το πρώτο. Και έπειτα, κινούμενο αντίδρωμα να οδηγηθεί σε αυτό που θα ήταν το φυσιολογικά πρώτο κεφάλαιο ενός συνήθους βιβλίου. Ένα κεφάλαιο για τη βιογραφία του Καριωτάκη. Θα πρέπει λοιπόν το βιβλίο να ξεκινάει από ένα κεφάλαιο που θα πραγματευόταν τους όρους υπό τους οποίους μπορούμε να ανοιγνεύσουμε ακριβώς την ηρωνική συνθήκη στο κείμενο του Καριωτάκη, χωρίς να χάσουμε, όπως συνήθως συμβαίνει, και το κείμενο και τη δυνατότητα να το απολαμβάνουμε. Το κεφάλαιο, λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο στην πραγματικότητα, γιατί δεν λέει κάτι καινούργιο. Εξαντλεί όσα θα λέγαμε αν επιμέναμε στους κοινούς τόπους. Εξοφλεί τους λογαριασμούς που άνοιξε η κοινόχρηστή ανάγνωση του Καριωτάκη. Περιέχει όλα εκείνα στα οποία δεν πρέπει εφεξής να επιμένουμε. Απομένει να ξαναβρούμε, κατά την έκφραση του Πικιώνη, το πύρινο έδαφος της πραγματικότητας. Το ουσιώδες είναι, πριν κινηθούμε περαιτέρω, να απαλλάξουμε την ανάγνωση της πίεσης του Καριωτάκη ή οποιοδήποτε άλλου από τις καθηλώσεις της, όσο μπορούμε. Το εγκαταλειμμένο αυτό βιβλίο απέμεινε με δύο κεφαλαία. Θα τα αξιοποιήσω στις αμέσως επόμενες εκπομπές, πρώτα το πρώτο, όπως τα περιέγραψα, μετά το δεύτερο που άπτεται της βιογραφίας. Σπέβδω να πω ότι και τα δύο αυτή τη στιγμή είναι πιθανότατα αχρηστευμένα λόγω της γενικευμένης αλλαγής παραδείγματος στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως μετά. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.